και συρριχνωμένο, δηλαέτη, γερμανικό λάντερ. Μας αγαπάνε οι Γερμανοί, σαν φίλοι ήρθανε. Και μιας φίλης χώρας, όπως είναι η Γερμανία.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 Πολύ συμπαθή άνθρωπο. Πάρα πολύ συμπαθή. Πάρα πολύ συμπαθή. Εμεί, εμεί, εμεί, εμεί, εμεί, εμεί, εμεί, εμεί, εμεί, εμεί, έναν εμεί, εμεί, εμεί, εμεί, εμεί, εμεί, εμεί, Λοιπόν, εγώ ότι αυτά είναι η ιδεότητα. Το τον κέφε μου το πράγμα. Βιδεότητα. Απονύτως η Από Απονύτως. Απονύτως. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω γιατί και αν είναι τέτοια ανταρούχασα. Εγώ και αν είναι τέτοια ανταρούχασα. Εγώ, εγώ περιμένω μια απάντηση. δεν θέλετε πει. να μου απαντήσετε, δεν ξέρω να σας απαντήσω. Σας απαντώ, αλλά με εξοργίζετε <σχωσί> όταν πιστεύετε <σχωσί> ότι οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί, <σχωσί> οι βουλευτές εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό με 258 ψήφους ψηφίζουν ένα νόμο του κράτου. Επειδή τους κρατάνε, επειδή υπάρχουν χαρτιά για τη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 Με τη με το Είναι ξένει και Καλησπέρα καλησπέρα, καλησπέρα, σε όλου του φίλου του θα δείτε πως μπορείτε να παίξετε, λοιπόν, για να κάνετε download, στον μικρόφωνο να στελνετε τα στο του Η σήμερα είναι η υπάρξη των και αν που θα μαςώσει στην Γροτανία, αν την ειρηνευτική τάξη ανάμεσα στη σύγκρουση Brexit και Μπριλνίου. Στην Ελλάδα πάντως, οι αστεί μέχρι το ντομπολάκι μπορεί να κοιμωθείς εκεί, είναι ακόμα πολύ φως για να ξημερώσει. Εμείς πάντως δεν μπορούμε να περιμένουμε τους μικρούς ποιητές να μας σώσουν. Και κάτι λέμε να κάνουμε. Και για επιλογώ μια ε, ναι, εκδήλωση, ένα παρασυντικό με συνέντευξη και αρκετά συμπεράσματα. Όλα αυτά αφού πρώτα χαιρετήσουμε το γαναδικό χώρο. Οι 90 πρωί οι πρώγοι των τσιγμών Γάλλοι ογκολάτες είχαν κατασκευθεί από τους μετά από πολλές μεγάλες μάχες. Ονομαστοίς αρχηγοί όπως ο Βερσεζοντόριξ αναγκάστηκαν να καταφύγουν τα το όπλα τους στα πόδια του Ιούλιο 4. Όλη <Βιν και οιαίς> η Γαλατεία είναι υποκατοχή Όλη, όχι Γιατί μια περιοχή αντισπέκεται Νικηφόρος στην Ιρκαταστικών Μια μικρή περιοχή περιπριγυρισμένη Από τέσσερα ρωμαϊκά σταδόφαλα Σε αυτό εδώ το χωριό θα κάνουμε τη γνωρινία μας Με τον πολεμιστή Αστέρι Η μέρα την οποία συζητάμε εδώ και πολλού μήνε ε, και αφορά το μέλλον 네, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό που κάποιοι ονομάζουν ημέρα Ευρώπη, και είναι η μέρα του δημοψηφίσματο τη Μεγάλη Βρετανία. Σήμερα ο ελληνικό λαό καλείται να ψηφίσει για το αν θέλει να παραμείνει σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να θυμίσω ότι ο ελληνικό λαό δεν είναι μέλο τη είναι μέλο απλά τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα καλύτερα να ψηφίσουν το αν θέλει να παραδογούν σε δύο βιβλιανούσαν ή αν θέλει να φύγει. Σε δύο μεγάλα στρατόπεδα λοιπόν έχει χωριστεί η πολιτική τάξη τη Αγία και όχι μόνο η πολιτική τάξη, αλλά και ο επιχειρηματικός, ο αστικός της κόσμος. Ο αστικός της κόσμος στα ντόπια συμφέροντα εντός της Αγγλίας. Ε, Έχουν χωριστεί σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία έχουμε αυτούς οι οποίοι ζητάνε την παραμονή της χώρας στην Ένωση με επικεφαλής τον Κάμερο. Ε, και από την άλλη ανεδεικνύεται η figura του Νίτζελ Φάρατζ, του ουροσκεπτικιστής ξενυχιστικού Νίτζελ Φάρατζ, ο οποίος πρωτοστατεί στο Brexit, σ' αυτούς που την άμεση έξοδο η αριστερά αλλά και τα λαϊκά στρώματα φαίνονται σχεδόν ανύπαρκτα ή μάλλον φαίνοντα να σβήνουν ε, μέσα σε αυτή τη σύγκρουση. <Τι> Βέβαια υπάρχει και αυτό το οποίο ονομάζουμε Leftxit. Λεφτξιντ είναι λοιπόν αυτοί οι οποίοι ζητάνε την έξοδο της χώρας από τα αριστερά, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, αν θέλουμε να είμαι ειδικρινής, πρέπει να παραδεικθούμε ότι στην καμπάνια του Brexit ε, η αριστερά μην είναι νεκτή. Στην καμπάνια του Brexit έχει πάρει πάνω της δυστυχώς η ξενοφοβική δεξιά. Ο δε αγγλικός λαός, τα εργατικά και λαϊκά τους τρώματα φαίνονται ανήμπορες αυτή τη στιγμή να επιβάλλουν τη δική τους πολιτική. το ότι η Βρετανία θα αποφασίσει να φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώ λοιπόν η καμπάνια του Brexit δομοσκοπικά θα να έχει σκώσει κεφάλι. παρά την τρομοκρατία που όντως επέβαλε το ευρωερατείο ε, στον αγγλικό λαό μετά τη διαλοφωνία της Αγγλίας πολιτικού ε, φαίνεται πως τα πράγματα εξορροπούν και όχι μόνο εξορροπούν φαίνεται πως η καμπάνια του Remain τη παραμονή τη χώρα στην Thetaki enose αυτά σήμερα That makes you hate me. Η δολοφονία αυτή της ε, Joe Cox, ε, η οποία ανήκει στην δεξιά πτέρυγα του εργατικού κόμματος, είναι μια δολοφονία η οποία όντως μυρίζει περίοδο. Είναι μια δολοφονία η οποία, από αυτές τις δολοφονίες, οι οποίες μάλλον δεν θα και δεν θα ξεχνιάζουν ποτέ. Πάντως σε μια περίοδο που το Brexit έχει αρχίσει να σηκώνει κεφάλι, Όντω υπήρχαν πολλά συμφέροντα που θα τα συνέφεραν να συσπηρώσουν το στρατόπεδο τη παραμονή τη χώρα στην Ευρωπαϊκή ΕΕ. Ένωση. Ε, αυτοί οι οποίοι ζητάγανε, είναι αλήθεια, να φύγει η χώρα, να φύγει η Βρετανία από την Ευρωπαϊκή ΕΕ, Ένωση, ήταν περισσότερο φανητισμένοι, το κυνηγήσαν περισσότερο, κάναν πιο έντονη, πιο δυναμική καμπάνια. Ο λόγο είναι ότι ο κ. εκπρόσωπο. Της παραμονής της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Κάμερον είναι αυτός ο οποίος προαλήγει το δημοψήφισμα και είναι αυτός ο οποίος πρώτα απειλήσε την Να θυμηθούμε ότι ο Κάμερον είναι αυτός που όταν συγκρούστηκε κάτι στιγμή με την Μέρκελ και το γερμανικό, γερμανικό καθεστώς, απειλήσε πρώτο την έξοδο της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτός είναι ο λόγο ότι με τα αντανακλαστικά του κοινού, το οποίο ζητούσε να παραμείνει η χώρα στην Ένωση, η Βρετανία στην Ένωση, ήταν πιο χλιαρά και είχαν πάρει πραγματικά πάνω τους. Ε, αυτοί που ζητάχνουν την έξοδο, είχαν πάρει πραγματικά τα πάνω τους. Μετά τη γελοφονία της Τζο το το στρατόπεδο το οποίο ζητάει την παραμονή, συσπυρώθηκε γι' αυτό και μάλιστα άρχισε να σηκώνει κεφάλι. Ο κ. Κόξ βέβαια είναι το τέλος θέμα. Ανήκει στην δεξιά πτέρυμα του Ευρωτικού κόμματο. Ήταν ε, υπέρ μια συνολική γενική επίθεση εναντίον τη Συρία, ώστε να επιτευχθεί η ανατροπή του Μπασέραλ Ασάντ. Όλα αυτά και οι θέσει τη, οι ακραία πολιτικέ τη θέσει, σβηστήκανε στο επικοινωνικό παιχνίδι που την ήθελε απλώ ω μια μάνα, μια παντρεμένη γυναίκα με δύο παιδιά, η οποία δολοφονήθηκε από έναν μαζί. <Ρι> η προσωπική μας, η προσωπική μου άποψη, είναι πως ε, Έξοδος από την, Ευρω... από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν αυτή δεν επιβληθεί από το λαό, αν αυτή δεν επιβληθεί από τις προοδευτικές δυνάμεις μιας χώρας, αν αυτή δεν έχει και ταξικά χαρακτηριστικά, ε, αν αυτή η έξοδος περιορίζεται σε ένα στενό εθνικιστικό πλαίσιο το οποίο αφορά την περιοριστική αναβάθμιση ενός του κεφαλαίου της Αγγλίας, από αυτού του τύπου την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει να κερδίσει τίποτα ο Ελληνικός λαός. Έχει να κερδίσει με ένα τμήμα του αγγλικού κεφαλαίου. Όπως αντίστοιχα από την παραμονή της Βρετανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να κερδίσει ένα τμήμα άλλο του βρετανικού κεφαλαίου. Μέχρι δηλαδή, αυτό δεν σημαίνει ότι με την έξοδο της Αγγλίας, την τυχόν έξοδο της Αγγλίας από την Ένωση, αυτή η μισήτη ένωση δεν θα δεχτεί προφανώς ένα πλήγμα προσωπική μα προσωπική μου άποψη όμω είναι πω το πραγματικό και συνολικό πλήγμα θα του δεχόταν αυτή η ένωση αν οι λαοί αυτή τη ένωση αποφάσισαν να σηκώσουν κεφάλι και ο αναγκρικό λαό στατούσε σε κινητοποιήσει οι οποίε θα ζητάγαν πραγματικά ναι, την αυτοδιάθεσή του. Αλλά όχι προ όφελο μονοπωλίων μια τη χώρα. Αν με άλλα λόγια, η αγγλική αριστερά, οι αγγλικέ ταξικέ δυνάμει, το αγγλικό υπορριμιστικό κίνημα πρωτοστατούσε. Είχε τη δυναμική εκείνη ώστε να πρωτοστατήσει σε μια τέτοια καμπάνια. Αντιθέτω, δεν πρωτοστατεί. Δυστυχώ, η καμπάνια του Leftkit είναι πολύ πίσω. Και είναι πραγματικά μετατρέπεται σε ουρά τη καμπάνια του Brexit, συνολικά στην οποία αποτασταθεί η ξενοφοβική δεξιά του Φάρατζ. Μην ξεχνάμε το ότι το κύριο επιχείρημα στο οποίο πάτησε ο Νίτζελ Φάρατζ και οι προποστάτε του Brexit για να δικαιολογήσουν τη θέση του για έξοδο από την Ευρωπαϊκή τη Βρετανία είναι πέραν από του αλληλεί και του άγριου ψαράδε, είναι η ξενοφοβία. Είναι το κλείσιμο των συνόρων, είναι αυτό που λέμε δεν χωράμε άλλου. Και αυτό παίρνουν ακόμα και τους Έλληνες μετανάστες στην Αγγλία. And tell them I died of the same. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν όπω φαίνονται με τις δημοσκοπήσεις μέχρι σήμερα, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που έχουμε, μείνει η Βρετανία στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, σίγουρα θα μείνει με άλλους όρους. Και σίγουρα η σκιά του Brexit θα παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα τα, ακόμα και τα μονοπόλια εκείνα, τα τμήματα εκείνα του κεφαλαίου το που δεν ζητάνε το Brexit, θα επιβάλλουν ε, μια ενίσχυση, μια διαρνηστική αναβάθμιση τη Αγγλία ακόμα και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. <Τι> Ενδεικτικά και για να έχω μία εικόνα και να μην μιλάω στο νέρο. Ε, υπέρ του... του Μπρμείου, της παραμονής της ΕΕς και της δημοσιογραφικής της δημοσιογραφικής κοινωνίας, ο αντίστοιχος ΣΕΒ, δηλαδή. Ε, επίσης, ε, υπέρ του Green New Deal τίθεται η Vision, η British Telecom, η Marks Spencer, η Morgan Stanley και η Goldman Sachs. Δήλωση, υπέρ του Green έκανε το ο γνωστός Σόου. Στην ενέργεια κατεύθυνση, υπέρ εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Τίχανται ε, περισσότερος από τρακόσες Ιρβανικές επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων η Rebook, η Power Engineering UK, το ευρωσκεπτικικό blog Business of Britain και μεγαλοποιχηρηματίες όπως ο John Mills και ο Peter Hargbecks. <ΣΣ> Του <Τι> πιθανόντερο είναι όποιου θα είναι το αποτέλεσμα όλα αυτά να κάνουν ένα ενδύνωσιο δεξί τους και είτε να διαχειριστούν με κάποιο τρόπο την έξοδο προς οφελότητας τους είτε να διαχειριστούν την παραμονή προς οφελός τους και μπρος την ενίσχυσή τους στη διεθνής κακέρα τώρα που υπάρχει τίττλοι όπιοι. Ε, και αυτά τα λέμε για να δείξουμε και να τονίσουμε στην αντίθεση με το γενικό δεμοψήφισμα το βρετανικό δεμοψήφισμα ε, έχει άλλα χαρακτηριστικά το Σε ελληνικό δημοψήφισμα, όντω υπήρχε ένα σαφή ταξικό διαχωρισμό. Στο ελληνικό δημοψήφισμα, όντω τα λαϊκά στρώματα κινήθηκαν υπέρ του όχι, τα μεσαία στρώματα μοιράστηκαν, με το μεγαλύτερο μέρο να κινηθεί υπέρ του όχι, ενδεικτικό τη ε, προελευθερωποίηση τη μεσαία τάξη. Ε, και τα αστικά στρώματα κινήθηκαν υπέρ του ναι. Βλέπουμε ότι στη Βρετανία δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο διαχωρισμό εντό τη αστική τάξη τη Βρυτανία. Στην Ελλάδα πάλι, αν να μην κοιτάξουμε γιατί δεν Όσο έχω διαβάσει το χρονικό Στην Ελλάδα για να αλλάξουμε τάξη, τίποτα. του είναι ο Πολάκης, δεν φοβούνται mm -hmm. βρίσκουν κούτσουρο στο θάλαμό, στα χείρα ψάχνουνε, ψηλούς για να βρουνε, ψηθούν τον ένατο και τους οχτώ. Δεν σίγουρα δεν δρομάζουν οι αστυνομικοί, σίγουρα δεν δρομάζουν με πολλά σίγουρα δεν δρομάζουν με φίλενες, σίγουρα δεν δρομάζουν με τους τύπους εκείνους, οι οποίοι έχουν την τοποθέτηση από πίσω τους, και ψηφίσουν ό,τι πιο συχνά, ό,τι πιο δυναμικό, ό,τι πιο προδοτικό θα μπορούσε να ψηφίσει κανένας. Γιατί το... χρησιμοποιούν την αριστερά ως άνοθρο, ως άνοθρο για να ασκήσουν την σκληρά, διαφιλελεύθερη και αποικιοκρατική πολιτική τους με οφειλελεύθεροι πολιτική τους από οικιοκρατικοί πολιτικοί των ξένων που υπηρετούν. Αυτούς σίγουρα οι αυτοί δεν τρομάζουν. Και επειδή πολλές αριδίες ακούνε το τελευταίο κοινωνικό διάστημα. Με τον κύριο Πολάκη, να έχει από πίσω του με λουχιότητες και σαμπάνιες. Ε, και να πουλάει τζάμπαντα ηλίκια. Ε, με αυτοίς που δίθεν τρομάζουν. Ε, τον κύριο Κοντζιά, που χορεύει καρσιλαμάδες ε, με το δουλειά are the world where the people. Και φέρνει τον ΝΑΤΟ στο Αιγαίο. Στηρίζει το Ουκρανικό καθεστώ, αλλά κάθε τόσο να στηρίζει την αντιδικτατορική του δράση. Τον κύριο Ζουράρι, ο οποίο μπήκε στη βουλή, καπηλεγόμενοι στο όνομα της Πίθας και του Μοικιωδού Ράκη. Και σήμερα γυρνάει και μας λέει, το ότι δεν έχουμε κάνει μια υποταγμένη κυβέρνηση, αλλά μια κυβέρνηση που ιτήθηκε. Να υπενθυμίσουμε στον κύριο Ζουράρι, μια κυβέρνηση, κυβέρνηση που ιτήθηκε. Και έμενε να διαχειριστεί την ήταν προς όφελος των κατακτητών και όλους αυτούς, οι οποίοι ασκούν αυτή την πολιτική, ε, θυμίζοντας μας συνεχώς το αριστερό, δίθεν αριστερό, αντιστασιακό ή ό,τι άλλο παρελθόν τους, το παρελθόν του καθενός, η ιστορία του καθενός, κρίνεται καθημερινά ε, και σβήνεται πολλές φορές με μία μονακορβελιά, αρκεί να περάσει στον Ρουβίκονα και ένα βίνο αρκεί να περάσει στον Ρουβίκονα και η κυβέρνηση αυτή στο σύνολο της το έχει περάσει. You take art, I'll take spam I give you all your ration My passion And maybe an inkling A twinkling of real sympathy I'm selling out Take all I've got The ambitions, convictions, the works. Why not? Enjoy these goods. For oh boy, these goods are hot. Σαν σήμερα λοιπόν για να τελειώνουμε με αυτού τους τύπους και να πάμε σε πραγματικούς αριστερούς και πραγματικούς αγωνιστές όχι σαν σήμερα, το αιθουσικό μου ε, έφυγε ε, από τη δεύτερη η μαχύτρια του Δημοκρατικού δημοκρατικού Στρατού Χρυσούλα Παπαλαζορίδη Λεβέντη διαβάζουμε από τον Οικοδόμο τη γνωρίσαμε από την εγκληματική ασπρόμαυρη φωτογραφία του οπερατέρ του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας Απόστολου Μουσούρε, που κοσμήνουν μέχρι σήμερα εκθέσεις και εκδόσεις για τον ένδοξο δημοκρατικό στρατό Ελλάδος. Στο άνθρωπο της νύχτας της, η Χρυσούλα Παπαλλαζαρίδου εντάχθηκε στο δημοκρατικό στρατό και πολέμησε για μια Ελλάδα ελεύθερη και ανεξάρτητη, και με μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Σήμερα έπαψε να εκτυπεί η καρδιά της, μετά από πολύ καιρη μάχη με προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζαν. Η Χρυσούλα Παπαλλαζαρίδου Λεβαίδη, Δυνήθηκε στις 6 Απριλίου του 1928 στο Βέλγιο, σε Ρόλιο. Από τις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού συμμετείχε σε πολλές μάχες, στο γάμο και τον βίτσι. Μετά την αποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού κατέφυγε στη, ε, στη σοσιαλιστική δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας, όπου έζησε για χρόνια. Επανεπατριζόμενοι έζησε στη Λάρισα. Σε όλη τη ζωή παρέμεινε μαχητρία για τα ενεργειακή του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού. Ήταν μέλος του κοκκολόμπας που έκλεισε τα μάτια της. Από το βιβλίο του Χρήστο Μπαντατζή, όσα πέζησαν στη μνήμη, ο διπλωικός μου αισθοίς που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες, μεταφέρθηκαν δύο ακόμα φωτογραφίες της Χρυσής Μους Παπαγδαλίου δηλαδή. Βεβαιώνη, που είναι τραυματισμένες από την πρώτη συνδιάσκεψη κυκλοφόρων στο Βίτσι στις 8 Μαρτίου του 1940. [Τη νέα φωτογραφία συνοδεύει η ιδιόχειρη αφιέρωση της μαχητέρας του Δημοκρατικού Στρατού, που συγγραφέα «Βιλίου και σύζυγό του». Ε, «Χαρισμένη στον Χρήστο κατενόθη, με αγάπη Λεβέντη Χρυσούλα. Ζμόκονο, 9, 8, Η Χρυσούλα Παπαλαζαρίβου λεβένι, ανήκει στη γενιά κύμπρων των κοινωνιστών των αλλήγιστον της ταξικής πάλης που πάντων με τη ζωή και τη δράση τους της νέατερης γεννής. Άφησε παρακαταθήκη μια ζωή δοσμένη στον αγώνα για δίκαια του λαού, τη του, την κατάργηση ανθρώπου από άνθρωπο Έρθει ως κομμουνίστρια, ως αντάρθισαν και ως τέτοια την αποχαιρετάω. Η κηδεία της θα γίνει Δευτέρα, 20 Ιουνιου, στις 6 το απόλυμα, στο νέο κοιμητήριο της Λάρισας. Ρωμάν <Συλίου> Κύριε η ε. ε, αυτή η Φίλη, αυτή η κυρία Κοντζιά, αυτή η κυρία αυτή η Τσίπρα που προχθέ χάρηγεται με τον κύριο Βούγκερ και εμεί ότι το κεφάλι δεν αν ο κύριο Βούγκερ ήταν ο του εκείνου στο οποίο λίγε μέρε την επέτειο, τον να επιτόχει και το έχει φύτω το τρέψατε αυτή η τη ήταν αχύτερη, και πέφανος τέτοια. Εσείς μπορείτε να σε φύγουν να κάνετε και στενείτε τέποτα. Αλλά είπαμε όσο η... Ας κοιτάξει στη χώρα μας έσω δύο φορους σαν τεσάς οι οποίοι είστε η καλύτερη εντομιδόση της οι καλύτεροι με ρηλάδες της όσο είχε λοιπόν εχθρούς εντός ουρικών σαν και εσάς θα θέλει πολύ φως ακόμη. Πάρα πολύ φως ακόμη για να ξεμερώσει. Και με σκέψη παίρνω σε κάποιο τραγώδο από Μαρία και μουσική του Μίκη Οσες φωλιές ενέργου να συνδυρίσομε σας τις φλοιές Οσες φωλιές ενέργου να συνδυρίσομε σας τις φλοιές Μη λατέ δεχθεντε πλιές αλλοφράνες τους δρόμους Μη λατέ δεχθεντε πλιές αλλοφράνες τους δρόμους στα να καλή την δαντιά σα παλικά που στην σα σε ξώστες, το εμπόρευμα ασφαλή θα πέσει πόλη Καλό σατε σε σώσετε με το η πρόγνωσή σας ασφαλής θα πέσει πόλης Κοιτάλα ήθελα πολύ, κι ήθελα ακόμη πολύ Ο πόλης, η φως να ξημερώσει Όμως εγώ, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ίτα Όμως εγώ, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ίδια. Με τα έπρεπε να σώσω, έπρεπε τώρα, σώσω, τώρα πως ακριμένα έπρεπε να σώσω, έπρεπε να σώσω, έπρεπε να νερού να σώσω, έπρεπε να σώσω, να σώσω, έπρεπε να σώσω, έπρεπε Δεν ήξερε τα πλύσιμα λόφρων στους δρόμους μιλάτε, μιλάτε Δεν ήξερε τα πλύσιμα Η <Πι'> πρόγνωσή ασφαλής θα πέσει πόλης Καρφώσατε σε ψώστες Με σπουδή φορτώσατε το εμπόρευμα Η πρόγνωσή σας θα πέσει πόλης Κι <Κίτελ'> είχε ακόμη, κι <Κίτελ'> ακόμη πολύ <πόλη> <Κίτελ'> η φως Μεάζουμε το τελευταίο μήνυμα του Μίξιοράκι που είναι και του τους του ανθρώπου προσκυνάει, το μήνυμα, το τελευταίο μήνυμα, το, νοράκι, το οποίο είναι αφιερωμένο στο 80% των αδειών 17 6 2016. Το πλήμα αυτό το έγραψε το 1969, όταν βλέπει η οικογένειά μου βρισκόμαστε σε άτομα. Όπως βλέπετε, η Φυσικάδη είπε ότι μπορούμε να περιμένουμε κάτι από τους νεαρούς Έλληνες, και γι' αυτό ζήτησα βοήθεια από τους νεαρούς πολιτές μας. Στο τέλος, απευθύνομαι στον άγνωστο στρατιώτη, στον άγνωστο ποιητή, και τον παρακαλώ να με σώσει. Είναι φανερό, ύστερα από τόσα χρόνια αναμονής, ότι το 80% του ελληνικού λαού θα ήθελε να σωθεί. Έτσι, ο άγνωστος ποιητής μπορεί να περιμένει για πολλά χρόνια ακόμα. Ακολουθεί το πείμα στον άγνωστο πούτηκ. Okay. Δίδρυσμο, σήμερα τόπος τανάκου, Νίκολο Μορφιάς και μέτρου η πατρίς μου. Πάτε λίγοι και του διχάκου, η πατρίσου. Σήμερα πολλά υποτελών. Πατρίστου λίγοι και του διχάκου, η πατρίσου. son taki στα κύδερνα φύλλα, που σκεπάζουν το κορμί σου ελάφτα. Άγγελες σικέλιανε, ήταν από του πρώτου που όταν δηλαδή οδήγησε σε μια νέα φάση από το κρατία, μετά τον Ιούνιο του 2010, έβαλε τη σπίθα του ε, μαζί με άλλου, με άλλε ιστορικέ προσωπικότητε στην Ουρία ε, και μάλλον με άλλου ιστορικού δηλαδή προσωπικότητε, όπως η κοσμοκήφανη τότε, ε, κατά το ε, κατανοήσαμε ε, ότι η χώρα οδεύει σε έναν άλλο εξοπλισμό. Και αυτό το λέω προσπάθησαν με το κύριο συμφέροντα του και την ιστορία του να τη διαθέσουν στον ελληνικό λαό ε, ω έναυσμα για αντίσταση. Δεν είναι πρώτη φορά που γίνεται τέτοιο κείμενο, με ο Μωράκη έχει ξαναβγεί πολιτική που αποστράτευσε με τη διάλυση του κειμένου τη Πέθρα ω ενιαίο οργάνωση πριν από κάποια χρόνια. Σήμερα είναι ένα κείμενο που ο Μωράκη αποφαίνεται ότι το 80% του ελληνικού λαού δεν και έχει συνεχίσει τη σκληρά του. Κατά κάποιο τρόπο. Μίγι δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι αυτό ισχύει. Ε, πάντως, αν ισχύει, σίγουρα δεν ισχύει για όλους. Σίγουρα υπάρχει ένα μεγάλο τμήμα με τον και σίγουρα ένα μεγάλο τμήμα στην Ελληνική Ιωλέα, στην Ιωλέα Αθληνόου το οποίο δεν μπορεί να περιμένει τους μικροσποιητές και θέλει να σωθεί. Μάλιστα θέλει να προστατήσει στη σωτεριά του. Αυτό όμω ναι με το αποδείξει. Πάμε σε ένα άλλο μεγάλο. Ε, σαν σήμερα, ο Μανώλη Αναγνωστάκη 23 Ιουνίου του 2005 θέλει τη ζωή. Πρόκειται για έναν από του σημαντικότερους ποιητές της Μεταπολεμικής Γεννήσης. Γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 25 στη Θεσσαλονίκη. Και η πρώτη λογοτεχνική εμφάνιση του έγινε εν μέσω τριπλής φασιστικής κατοχής Και μάλιστα στα 17 του χρόνια. Μαθητής ακόμα του Γυμνασίου, του Σερταδίου, εμφανίστηκε στο περιοδικό πυραϊκά γράμματα, που εξέγαγαν εαμίτες και άλλοι προοδευτικοί λογοτέχνες του Περαιά, και το σαρδοτέσσερα στο επονίτικο πληρητικό περιοδικό ξεκίνημα, το οποίο ήταν μετά τη δημιουργία της ΕΠΟΝ εντάχθηκε στην Οργάνωση της Θεσσαλονίκης και στο ΚΟΚΟΕ, ενώ με την διάσπαση του Κούκουε το 68, εντάχθηκε στο Κούκουε εσωτερικού σπούδας ιατρικής του Απitheeta, και το 1955 μεταεκπαιδεύτηκε στη Βιέννη, για τη δράση του συνελήφθη το 48, βασανίστηκε, καταδικάστηκε για παράνομη δράση από το έκτακτο σε θάνατο και φυλακίστηκε στο έως το 1951. Μετά την αποφλάκησή του, εργάστηκε στην σε Σερονίκη σαν ακτινολόγος. Mm -hmm. Το 1978, διαταστάθηκε με τη σύζυγο και το μανωβολιό του στην Αθήνα. Στα χρόνια των αγώνων και τον κλεισμό του, ο Μανός Αυροστάκης έγραψε και δημοσίευσε τις παρακάτω ποιοτικές συλλογές. Εποχές, εποχές 2, εποχές 3, η συνέχεια, η συνέχεια 2, η συνέχεια 3, το περιφόρειο, ο στόχος, κόμμα. Το 75 δημοσίευσε τη συλλογή τα ποιήματα. Το 1983, εκτός εμπορίου της συλλογής Ιστερόγραφης, η οποία επανεκδέθηκε το 1992, και η περιλαμβάνει ποίηματα μιας ή δύο φράσεων που μοιάζουν με αυτοδιογραφικά αλλά και ετερογραφικά επίγραμματα. Το 1987 εκδόθηκαν τα συμπληρωματικά, «Παιδική Μούσα», «Το με τραγούδια για μικρά παιδιά» και το 1990 «Η συλλογή ανθολογία, η χαμηλή φορά». Ο Μανός Συναγνουστάκης, σε μια της πάνης συνεντεύξης του, εξήγησε τη σχεδόν 15 χρονή ποιητική σιωπή του, στο αλωτριωμένο τοπίο της εποχής μου, δεν θα ξαναγράψω. Το έργο μου το ολοκλήρωσα. Επιλέγω τη σιωπή. Παράλληλα, με την ποιησή του, που μεταφράστηκε στα αγγλικά, στα γαλλικά, στα, γαλλικά, στα γερμανικά και στα ιταλικά, υλοποιήθηκε από του συνθέτε όπω ο Μίξελ Γοράκη, ο Φράνο Μπουρκούτσικο, η Αγγλική Ιωνάτου, η Λιγερή, ο Μιχάλη Γεωργίου, ο Δημήτρη Παπαδημοκρατή Ασχολήθηκε με τη μελέτη και την κριτική τη λογοτεχνία στην με διάφορα περιοδικά και την Αυγή. Επίση είχε ανακηρυχθεί του Έναντι σ'αυτό Μιλώ, για τα τελευταία σαν Τι τιό Είμαι ένα που έφυγε σε ε, τον Τζόκο, τη Βάσο, τον Αλέξανδρο και του άλλου φίλου Γερμανικά και του πλατεία που έχουν Wait for στιγμή στη μα. Για το φιλελέξτερ που έλαβε χώρα στο σύνδεμα, η που δεν κάνει κα... Παρά μόνο το εξή που αφορά γενικά αυτέ τι μπουρδουά, οι νέε φιλελεύθερε καταστάσει, την οποία πολλέ φορέ και σαν κριτική αλλά και αυτοκριτική σε επιλογέ που μπορεί να πάρει ο καθένα μα, ε, αυτοκρατική σε κομφορμιστικέ τάσει που όλοι έχουμε, ε, και αφορά την κρυφή λιτότητα τη μπουρδουαζία, η οποία είναι ωραία με τα κολωνάτα, τα ποτήρια τη, τι πισίνε και τα βουκέντια τη αναψυχή τη. Πίσω όμως από αυτήν την κρυφή ολιτότητα του αστισμού της κρύβεται μια ηθική βάρβαρη. Είναι η ηθική της καταπίεσης της εργατικής τάξης. Είναι η ηθική που λέει «τρώμε και πίνουμε» στην υγεία των πολιτών. Η δουλειά μας να συστρατεύσουμε συστρα, τις πένες μας και να βοηθήσουμε να γκρινιστεί μια ορολχύτερα. Όπως είχε γραφτεί 2 ώρες πριν και ο Κάρολος. A love that's new for you, Lily Molly. Και εντάξει με ρωτήσετε ποιο κάνει πάμε στον επίλογο τη Ισπανική ε, Μοναδική, η οποία αφορά την κύριο χειροτροπονισμένη εκδήλωση τη Συνέλευση Πολιτών Γλυκών Νερών στο Παλαιό Δημορχείο Γλυκών Νερών με ομιλητέ του κυρίου Καζάκη, υπονομενό του Γενικού Γραμματέα του ΟΠΑΜ και τον κύριο Κινοσάτη, μέλο του ΟΠΑΜ και νομικό και τα περιστικά τα οποία έλεγαν χώρα στην Λόπη. Χοντρικά δυο όσους ε, τυχεία να μην παρακολουθήσουν το γονός ε, Στην εκδήλωση στην οποία οργάνωσε η συνέβηση πολιτόκληκων ονομή καλεσμένους στους δύο φορές ε, Κάποια στιγμή ε, κάποια μέλη που το από την Αγγλία ε, Θεώρησαν ε, σκόπιμο να μοιράσουν ένα κομματικό υλικό ενό εκδήλωση. Ε, το τοπικό σπιρνάρι επάνω πήρε μια σπανίδια, διαχώρηση θέση του, δεν μπορούσε να κάνει σχέση με αυτό το πράγμα. Τον έλαβε πάνω του ένα άνθρωπο, δύο από το επαγγελία. Ε, το συμβάν εκεί είχε θεωρηθεί λίξαν, ακολούθησε μια μικρή αδυναμία, ακολούθησε και μια ενδοσυνεργειακή σύγκρουση. Πολλά αυτά βέβαια. Συγκεκριμένα συγκεκριμένη εδώ στην Λευσική Σύνδροση, σίγουρα δεν χωρώσαμε τον Καζάκη. Είχε ότι ο κύριος Καζάκης, σωστά, εντάξει όσον αφορά το μεταξύ μας, δεν έλαβε θέση εκείνη τη στιγμή στην εκδήλωση. Παρό με αυτό, για να μπορέσουμε να θεωρήσουμε σκόπινο πως πρέπει να λάβει θέση, δυο μέρες μετά, σε μια ερεδοφωνική τεχνοπή, στο φωνικό, όσο μάλλον σε ερεδοφωνικό σταθμό, η ΡΟΗ. Επόμενη είναι η σοβιστική μου βίζη και ο σκαζέγις να κάνει μια επίθεση ε, και στη συνένωση και, και στη στις συνένωση πολιτωνικονερών αλλά και στο μέλος της συνένωσης πολιτωνικονερών το οποίο είχε τοποθετηθεί στο Πάνεις ως ισιγιέτρια. Ε, και το οποίο κατά τη διάρκεια τη σύγκρουση αυτή που έγινε στην εκδήλωση, είναι αποφάσιμο ότι πρέπει να καταλήξει το πάνελ. Ο κ. Καζάκη επέλεξε να χρησιμοποιήσει εκφράσει όπω κατιμά, όπω τόκου σε κεφάλια, όπω περιπτώματα και όπω διάφορα άλλα, τα οποία δεν τα, τα παίρνουμε έτσι κι αλλιώ ω προσωπική επίθεση. Και άνθρωποι τη συνελεύση τα παίρνουν ω προσωπική επίθεση, καθόλου ενό λεπτού μια εικόνα την οποία προέβαλε ο κ. Καζάκη για τι λαϊκέ συνελεύσει. <Δεύτερο> ε, οπότε, εμεί επιχειρήσαμε, η Συνέλευση Πολιτών Εκόνων επιχείρησε, με μια ανακοίνωση που μετά από έναν ήπειρο γνωστολικών κυβερνήσεων βγήκε, ε, να δώσουμε μια απάντηση πολιτική σε όσα είπε ο κ. Καζάκη στην εκδοχή του ΕΕ. Χωρί να απαντήσει στι προσωπικέ μορφέ, γιατί εκφράζει όπω κατημά και, και τα λένε προσωπικέ μορφέ, αλλά είναι μια καλή ευκαιρία να έχει ένα διάλογο. Και αν θέλουμε να μιλάμε για μετοπικέ εμπορεύσει, και με κλπ., είναι καλό να κάνουμε έναν διάλογο. Οπότε θα σας διαβάσω εγώ την ανακοίνωση που δείχνει και από τη Συνέλευση Πολιτών Γλυκωδών. <Συλίου> Λοιπόν, ε... συνέχιση πολιτικών ενεργειών είναι μόνος τους 2016. Μια εκδήλωση, ένα περιστατικό, μια συνέντευξη και αρκετά ε... συμπεράσματα. Την περιακή 22η Πέμπτη του 2016, θα χαρακτηρίσουμε μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση στον χώρο μας, στην πλατεία Παλαιοδημαρχείου Γνωμικού Νερόν, με καλεσμένους τον οικονομολόγο κ. Δημήτρη Καζάκη και τον δομικό κ. Ιωάννη Μπονοσάκη. Με θέμα το τι και πώ πρέπει να γίνει, καθώ η χώρα και η κοινωνία βρίσκονται σε συνθήκε κατοχής και εξαθλίωσης. Τρίτο, ο μελητή ήταν εκπρόσωπο της συνέλευσης, εκτό από ένα μικρό απολογισμό των δράσεων αυτής της 5η τη βασική μα άποψη για αυτή την περίοδο. Για την ανάγκη της δημιουργίας ενός δημοκρατικού πατριωτικού περιθωριοποιητικού τόπου από τη βάση της κοινωνίας που αποτελεί μονόδρομο και ζητούμενο. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, διανεμήθηκε κομματικό υλικό του ΟΠΑΜ, χωρί προηγούμενη ενημέρωση της συνέλευσης. Μετά τις αντιδράσεις μελών μας, εκπρόσωπος του τοπικού περί Ναπαλήνης δήλωσε άγνοια ενώ την ευθύνη ανέλαβε μέλος του ΕΠΑΜΠ άλλης περιοχής, δηλώντας συγγνώμη καθώς δεν γνώριζε το χαρακτήρα της εκδήλωσης. Σε αυτό το σημείο το περιστατικό για τη συνέλευση θεωρήθηκε λήξαν. Συνέχεια δόθηκε από τον κύριο Καζάκη και δημόσια μας από την που έδωσε στις 24 Σεπτεμβρίου 2016 στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό e-Roy.gr, όπου υποστήριξε ανοιχτά ότι το μέτωπο υπάρχει και είναι το ΕΠΑΜΠ το μόνο μέτωπο ενώ καταφέρθηκε με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για την συνέλευσή μας για συναγωνιστές μας αντί για το κίνημα των λαϊκών συνελέψεων γενικότερα. Αναφέντως ανακτηριστικά ότι επαγορεύσεις στα κόμματα επέβαλαν μόνο λαϊκές συνελεύσεις και φασιστικές δικτατορίες. Για όλα αυτά τα φοβερά με εφορμή την εκδήλωση της λαϊκής συνέλευσης των γλυκών ερώνων που τον προσκάλεσε. Εμείς από την πλευρά μας τους αυτοξενικούς πολιτισμούς του δεν τους παίρνουμε προσωπικά, αλλά τους εκλαμβάνουμε σαν άποψη του κυρίου Καζάκη απέναντι στις συλλογικότητες λαϊκής αυτοοργάνωσης πάνω σε δημοκρατικά χαρακτηριστικά που αναπτύσσονται σε πολλαπλά επίπεδα της κοινωνικής ζωής στον ποιος των το μνημόνιο), χωρίς είναι η αλήθεια να ζητηθεί η έγκριση εδώ τον θερμό. Εάν ο φασισμός, όπως ανοιχτά ανέφερε, ε, όχι στην εκδήλωση αλλά στη του ιδίου, τα μέλη μιας τέτοιου χαρακτήρα ιδιωτικότητας είναι οργανωτές μιας εκδήλωσης. Αυτοί που τελικά αφιέρωσαν κόπο του χρόνου για την πραγματοποίησή της, και να καθορίσουν τον τρόπο της. Παραδείγματος χάρη, να ενημερωθεί η συνέλευση για το ποιο έγκυρο πρόκειται να από τους παρεμπισκόμενους, τότε πώς πρέπει να χαρακτηριστεί απέτηση ενός του που έγιναν με υποδειγματικά δημοκρατικό τρόπο και σε μια πολύ ωριζόν έλευσή του στο ηλεκτρονικό ραδιοφωνό το τοπικής Αρέγγα. Απλώς αυτές οι συμπεριφορές και οι τακτικές αποδεικνύουν και εξοικεινούν ότι δεν μπορεί να συμβάλλει σε κάποιο μέτωπος συνεργασίας ο κ. Καζάκης. Αυτό που μας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση είναι το γεγονός ότι για να θίξει ο κ. Καζάκης τις όντως προβληματικές σχέσεις των λαϊκών συνελεύσεων με τα κόμματα του, υιοθετεί την οπτική του παραγόριθμου συστήματος «πολιτική κόμματα μεγαλοδημοσιογράφη» οι οποίοι, ειδικά την περίοδο 11-12, δεν κάθε ευκαιρία να ταυτίσουν τις λακές συνελεύσεις με τον φασισμό. Όμως, πάνω απ' όλα, είναι πια προβληματικές οι σχέσεις ενός τεράστιου πλουεξιδικού κοινωνικού ρεύματος με τους παράγοντες και τους θευμούς που σε σύγχρονα αντιπροσπακτική δημοκρατία αναλαμβάνουν να διαχειριστούν την εξουσυλλαγή λογαριασμού της κοινωνίας, των τάξεων κλπ. Ειδικά τα τελευταία 100 χρόνια της παγκόσμιας ιστορίας έδειξαν ότι όπου οι ηγέτες και κόμματα ανεξάρτητα εξαγγελιών και οραμάτων μονοπόλυσαν την εξουσία, η κοινωνία και η ειδικά η ηλιακή πλειοψηφία οδήγησαν στο περιθώριο και την ταρασοκομεία. Είναι φασίστες λοιπόν όσοι θέλουν να αποφασίζουν προ όσου του αφορούν οι ίδιοι και να αρνούνται να παραχωρήσουν το δικαίωμα αυτός οποιοδήποτε να σάζονται ανάμεσα στην κοινωνία και την εξουσία. Όσοι τους αρνούνται αυτό το θεμελιώδε δικαίωμα πώς θα πρέπει να χαρακτηριστούν. Άλλωστε, κανείς δεν τους απαγορεύει σαν πολίτες, ισότιμα με τους άλλους, να συμμετέχουν στι αμοσιοδημοκρατικέ διαδικασίες, σεβόμενοι τους κανόνες της συνύπαρξης και αυτού του προορισμούς. Ως συνέλευση πολιτών γλυκών μερών, μπήκαμε στη διαδικασία σύνταξη αυτού κειμένου, όχι για να απαντήσουμε αποκλειστικά και μόνο στην κύριο Καζάκη. Μια σειρά προσωπικότητες κόμματος οργανώσεων στο λεγόμενο αντιμονιονική χώρο (νοίγ το μόνο που θέλει να του ενδιαφέρει είναι η περιχαράκωση ενό συστημικού κομματικού ακροτηρίου, αδιαφορώντα την έλλειψη εμπιστοσύνη απέναντί του από το ευρύτερο κίνημα, που έχουν απλώ να θέλουν να το χειραγωγήσουν χωρί να το εκτιμούν ιδιαίτερα. Το κίνημα των λαϊκών συνελεύσεων και των πλατειών του 1112, παρά τι αντιφάσει και τι αδυναμίε του, που πρέπει να συζητηθούν και να διορθωθούν, προέρχεται κάτι μοναδικό και τα πολιτικά πράγματα τη χώρα τι τελευταίε δεκαετίε. Δημιούργησε ένα αυτόνομο. Το Λαϊκό Κέντρο Αποφάσεων, που οργάνωσε και πραγματοποίησε μερικέ από τι μεγαλύτερε και δυναμικότερε τηλεοδηλώσει που γνωρίζει γνωρίσει ποτέ η χώρα, καλοκαίρι του 11 Φλεβάριου του 12 σέρνοντα κυριολεκτικά τι αποφάσει του κομματικέ γραφειοκρατίε και επαγγελματίε συνδικαλιστέ. Αν μια πρωτοπορία περιμένει πρώτα ένα κίνημα να απολευθεί στη δική τη πλατφόρμα και μετά να συμμετάσχει ενεργά αυτό, το έχει χάσει το τρένο. Η διαδικασία είναι ακριβώ Συμμετέχει ενεργά, ισότιμα και με σεβασμό διαφορετικότητα του καθενό, στι πολύμορφε, πολύχρωμε και πολλές φορέ αντιφατικές κοινωνικές διαδικασίες και μέσα από την πλήρη δράση, τον διάλογο με την αντιπαράθεση, τη θυσιολογική τη απόψη σου. Στη βάση τη κοινωνία συντηρείται διεργασίες που πολλοί αδυνατούν ή αδιαφορούν να παρακολουθήσουν, συνήθω γιατί δεν ελέγχουν. Μια παρέα νέων αποφασίζει να καλλιεργήσει συλλογικά ένα χωράφι. Μια ομάδα γιατρών και νοσηλευτών αποφασίζει να προσφέρει υγειονομική περίθαλψη στην κοινωνία που την έχει ανάγκη. Εκπαιδευτικοί αποφασίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές εκτός του επίσημου ουρανού. Εργαζόμενοι καταλαμβάνουν έναν πλούτο χώρο εργασίας και αποφασίζουν να επαναλειτουργήσουν αυτοδιαχειριστικά. Πολίτες σε μια γειτονιά, σε μια πόλη ή σε μια χωριά αποφασίζουν να δημιουργήσουν τη δική τους αμοιβαία δημοκρατική Νέοι ναι, αγρότες και αγρότησες αποφασίζουν να διαθέσουν τα προϊόντα τους χωρίς μυσάνες. Μια παρέα αποφασίζει να εκφράσει. Στις πολιτιστικές ανησυχίες στο θέατρο, τον κοινωνικό γράφο και την μουσική, μακριά από την αιμονιτοποίηση. Κοινό του στοιχείο, άνθρωποι, πολίτες κάθε και φίλοι φασίζουν να απαντήσουν συλλογικά στην κρίση, ισότιμη και διαφορετική μεταξύ του. Στον βαθμό που αυτές οι απόπειρες δεν περιοριστούν απλώς στο να συμμαζεύουν τα κοινωνικά συμπτώματα που δημιουργεί η βαρβαρότητα της ανθιμενές παγκοσμιοποίησης, αλλά να την αφιζητούν στην πράξη, β παίρνουμε στα χέρια τους ίδιους τους θεσμούς και τους δονόης, τότε μπορούμε να υποθέσουμε βάσημα τη διαδικασία ενός πολιτικού κινήματος από τη βάση κοινωνίας, ενός μετώπου που έχει ήδη ξεκινήσει να ηνέες συνάντησες. Ε, μισό ρε. Ναι. Ναι. Παραστομπικότητες και κόμματα ή θα συμπορευθούν ή θα μπουν στο περιφόνιο ή θα ξεχαστούν. <Τι> αυτό <σομίου> <σομίου> το κείμενο απάντηση, αν και αφετηρία πολιτικού διαλόγου ε, στι ε, θέσει που εξέφερε ο κύριο Καζάκη ε, από τον Τερνικό Στρασμό, η Ιρρωή, η Συνέλευση Πολιτών Αθηνικών Ερών αποφασίζει να απαντήσει και στι επιθέσει, ε, <σομίου> απάντηση τη Λιγικότητά τη και στι άλλε γενικέ συνελεύσει και να προστατεύσει τα μέλη τη, αλλά και να ανοίξει όντως έναν διάλογο για το ποια είναι η θέση τελικά του κόμματος με το κίνημα και του κινήματος με το κόμμα και το κατά πόσο είναι λογικό να έχει τα από πάνω ή από κάτω η θέση του κόμματος όσον αφορά το κίνημα. Ε, αυτά με αυτή την απάντηση ε, Κλείνουμε τη σημερινή Παξ και Βάνκα. Δεν ξέρουμε ακόμα παραπάνω, δεν μοιράζεται. Συγχαίρω παιδιά του μπορούν να με θα μπορέσουν να γιατί έχουν στην ό,τι να οργανωθούν για η οποία αρχίζει και στις συμμετέχουν. Ε, θα ε, η με θα το παντεί Just Out ε, α, να μην το ξεχάσω, όντως να το ξεχάσω ε, Έχουμε και σήμερα προβολή ταινίας, τα προβλώστω στο συνεπλατεία ε, Πρώτη για την ταινία Underground του Emil Κουστουρίτσα. Με συγχωρείτε γιατί δεν, το ξέκασα οπότε δεν έχω το soundtrack τη ταινίας Εντάζη πριν μια ευρωπαϊκή ταινία στις του με του Μίκκι Λαζάρ, Ριστου, ε, Μιρχάνα, ε, Είναι επίσημη ιστορία μες και η αυτοί, μια κοινότητα ανθρώπων που με σε ένα χώρο από το μέχρι το 91, 50 χρόνια μετά από την ιστορία τη πρώτη, δηλαδή, ε, από την γερμανική βολήμηθυντικό μέσα από μια άλλη που παρέτησε μια ρότα του θέματος διατηρεί από την αρχή με το τέλος ένα μπουφονικό και επαγγελματικό χαρακτήρα. Η ιστορία της χώρας, ε, είναι για τη, της χώρας του είναι για τον Κουστορίτσα Μεφάρ, σαν μια αυταπάτη, σαν αυτή του υπόγειο που ζει για 15 χρόνια με την κοινότα Παρτιζάνη, η οποία παράγει όπλα για το παρεμπόριο των κομματικών του Τίτων μέσα στο πόλεμο συνεχίζεται. Αλλά και όταν, μετά το τέλο του ψευρικού πολέμου, η έγνειστη γέρος στο φως, η ψευδένση συνεχίζεται μέσω της προπαγάνδας του κυμπιακού καθεστώτο και αργότερα με τις νέες αυταπάτες του θεωθητισμού. Στο τρίτο και συγκλωγιστικότερο μέρο της ταινία είναι αδύνατο πια να γελάς με τους ήρωες. Πάλι όμω όπως το Ρίτσα, παρακάμπτει την τραγικότητα και μας ξεγελά. Η ζωή είναι μια αυταπάτη αλλά και ένα παγανιστικό πανηγύρι. Ήρως δίνουμε ραντεβού σε ένα φανταστικό παράδεισο γιατί παίζουν τη μουσική του Μπρέκοβιτς και τα παραμύθια λένε μια φορά και με Γυρών ήταν μια χώρα η ταινία τιμήθηκε με χρυσό <Ρε> Από εμάς, γεια σας ε, οι προημούμενος νομισμένοι για επανάληψη του κύρινους Γυρώνου και δεν τζάς δώχνουμε η λέξη το Μπρόκεν Εμείς θα τα πούμε την Κυρινική στη Στιανομία στις 6 ώρα ε, ανάξα, να ξανατρομάξουν οι και σας πάλι με το τροβό διευθύν τρομάξαν τον Τα παιδιά των εργατών, Μ' αφή με μια γροφιά, σπάσουνε τα δεσμα, τα καστρακά τα τον το ναστού, μα με μια γροφιά, σπασούν τα δεσμα, τα καστρακά τα τον το με στο καρναβαλι, κι στην τι την πάθαν πάλι ο πεζεντάκος μας άφησε γεια Παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα πάλι ραπισμάτα απ' την εργατειά Παντού τρεξίματα, τελεγραφήματα πάλι ραπισμάτα απ' την εργα. Sä mun